I needed her more Oh, I didn't know where she could be Well, I'm sitting here drinking Καλησπέρα, καλησπέριζουμε του ακροατές του Πλαθία Radio είναι, η εκπομπή η ώρα του κίνηματος, του πληρώνει ο μέτωπο ε, Είμαστε μαζί με δύο συναγωνιστές Τον Λεωνίδα Παπαδόπουλο Γεια σας Και τον <σχεδρύνει> Δημήτρη Ζαχάρια Καλησπέρα Εγώ μου η Και για την επόμενη ώρα θα προσπαθήσουμε να ε, Σας μεταδώσουμε μέσω της Ραδιοσχεινότητας του πλατεία Radio Όσο το δυνατόν Διαδικτυακής Ναι, διαδικτυακής Τι είπα, ραδιο Ναι, σ μέσω της διαδικτυακής λοιπόν συχνότητας το... όσο μπορούμε πιο γλαφυρά της πολιτικέ εξελίξης μέσα από το πρίσμα του κινήματός μας ε, μπορούμε να ξεκινήσουμε Λεωνίδα να θες με μια πρώτη ανάγνωση των πολιτικών εξελίξεων και πώς φυσικά το κίνημά μας δραστήρια συμμετέχει σε αυτές τις εξελίξεις. Εντάξει, είναι γεγονό οι εκλογές, οι οποίες υπερμικούν όλα τα άλλα πολιτικά ζητήματα. Βσικά οι εκλογές είναι κομμάτι πολιτικού σκηνικού, δεν εξέχορες. Και φυσικά δεν θα είναι η λύση των πολιτικών προηγημάτων όμως μπορεί να αποτελέσουν ένα βήμα προ τη λύση. Το κίνημά μάμας συναπαρτίζει μαζί με άλλες οργανώσεις, ρεύματα, τάσεις και συλλογικότητες την Λαϊκή Ενότητα. Είμαστε μέρος αυτής, κατεβάζουμε και τέσσερις υποψηφίους στην Α Αθήνα, στην Β' στην περιφέρεια Αττικής και στο, στην Α πυραιός. Έχουμε βάλει τις δυνάμεις μας προκειμένου να διεκριτήσουμε το τελευταίο καλύτερο εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο θα αποτελέσει ουσιαστικά όχι κάτι άλλο παρά ε, μη, την έναρξη ουσιαστικά μιας κοινής πάλης με του ανθρώπου, με τους οποίους ε, μοιραζόμαστε κοινέ ανησυχίες, προβληματισμούς ε, και βρισκόμαστε πίσω από ένα συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο και ε, ε, αποτελούν ουσιαστικά τον... Ε, δεύτερο δρόμο, πέραν των μνημονίων, σε σύγκρουση μάλλον με τα μνημόνια, σε σύγκρουση με την δικτατορία της Ευρωζώνης και όλων αυτών των υπεριαλιστικών μηχανισμών, οι οποίοι έχουν ουσιαστικά φτάσει τη χώρα μας και τον λαό μας σε σημεία υπέρτατης εξαπλίωσης, τεράστιας κρίσης, κρίσης δημοκρατίας, και ουσιαστικά εμεί αυτό που αντιτάσσουμε είναι μια εναλλακτική λύση η οποία φυσικά είναι δύσκολη, όμως είναι η μόνη εφικτή. Η λύση και η σωτηρία μέσω δαμοιμονίων και μέσω της ευρωζώνης είναι κάτι το κάτι το οποίο ας πούμε και οι αναλυτέ αναλυτές του καπιταλιστικού συστήματος, και οι στιμικοί οικονομολόγοι παραδέχονται. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε σε αυτή την παράνοια, συνεχίζουμε να λαμβάνουμε το λάθος φάρματος. Ε, είδαμε και στο debate ε, ουσιαστικά όλους τους ε, εκφραστές του Μνημονίου οι οποίοι ε, διαγωνίζονται για το ποιος ε, μπορεί να το εφαρμόσει καλύτερα αυτό ουσιαστικά είναι το πολιτικό διακύβευμα για τις εκλογές ε, Και είδαμε και την άλλη ε, λύση και την, ε, η οποία παρουσιάστηκε στον Μηλαφαζάνη το οποίο ουσιαστικά είναι ένα δρόμο, ο οποίο είναι έξω από την πεπατημένη των μοιωννίων, ο οποίο είναι πραγματικά ένα προεκτικό δρόμο, ο οποίο είναι ένα δρόμο πραγματικά τη κοινωνική απελευθέρωση. Τώρα από και πέρα θα πρέπει να έρθουμε και εμεί στο ύψο των περιστάσεων ουσιαστικά, προκειμένου όχι απλά να αποτελέσουμε μια καθαρή εντό εισαγωγικών δύναμη, η οποία αυτά λέει καλά και αριστερά, θα πρέπει να αποτελέσουμε ένα πραγματικό κίνημα μέσα στην κοινωνία. να έχει πολιτική, κεντρική πολιτική δηλαδή κοινωνική και κινηματική έκφραση να γίνει ένα ανάχωμα στα σχέδιά τους στα μνημόνια και στους εφαρμοστικούς νόμους που εφαρμόζονται και θα συνεχίζουν να εφαρμόζονται με ευλάβεια στο ξεκούλημα της δημόσια περιουσίας και θα μπορέσουμε ουσιαστικά να γυώσουμε αυτό το πολιτικό πρόγραμμα να γίνει κομμάτι του ελληνικού λαού ο τελληνικός λαός να γίνει ουσιαστικά κομμάτι ε, της συγκεκριμένη πολιτικής πρωτοβουλία. Πριν περάσω στο Δημήτρη, να κάνω ένα σχόλιο. Ε, εμείς, σαν κίνημα, εδώ και 6 χρόνια ουσιαστικά, τιρουμε μια συνεπή αντιμνημονιακή στάση. Ε, είμαστε στους δρόμους του αγώνα και το γεγονός αυτό, ε, δηλαδή η συνεπής αντιμνημονιακή μας στάση καθημερινά με συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες είναι αντίθετες και συγκρούνται ευθέως με τον πυρήνα των πολιτικών, που είναι η λιτότητα, που είναι η παραγωγή φτώχειας, που είναι η αναδιανομή του πλούτου υπέρ των ισχυρών και κατά φυσικά των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Αυτή η δράση είναι ο η τη πραγματικότητα, την οποία το κίνημά μας έχει αυτή, αυτή την εξαετία αναδείξει ως ε, κυρίαρχο άξονα τη πολιτική του. Ε, Αυτό είναι ανδιαφεσβήτητο. Ε, πιστεύουμε εδώ και καιρό, όχι τώρα που οικοδομείται ουσιαστικά η λέει ενότα, γιατί είναι σε μια φάση οικοδόμηση. και δεν πρόκειται να έχει οικοδομηθεί ε, στις βάσεις που όλοι μας θα θέλαμε προκλογικά. Αυτό θα γίνει μετεκλογικά. Ε, τίθενται οι πρώτες βάσει, πιστεύουμε τώρα και πρέπει να τεθούν σε όσο πιο υγιή ε, βάση γίνεται ε, εμείς πιστεύουμε εδώ και καιρό είναι απαραίτητη δημιουργία ενός κοινωνικού πρώτα όλα, μετώπου και γι' αυτό παλεύουμε καθημερινά να δημιουργήσουμε ρίσματα στην κοινωνία μεταξύ των πρωτοπόρων πολιτικών οργανώσεων που μάχονται και που αντιστρατεύονται αυτές τις πολιτικές λιτότητας τις αδιέξοδες πολιτικές που ουσιαστικά αναπαράγουν τη φτώχεια και τη μιζέρια και την υποτέλεια φυσικά του ελληνικού λαού ε, και παλεύουμε γι' αυτό το μέτωπο. Και είμαστε χαρούμενοι που οι προσπάθειέ μα δηλαδή να εμπεδώσουμε σχέσει ενότητα, σχέσεις, σχέσεις συντροφικότητα και αλληλεγγύης και μεταξύ τη κοινωνία και πολιτικών δυνάμεων, αλλά και μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, αυτών οι οποίε ε, το προηγούμενο διάστημα κράτησαν όντω μια συνεπίσταση mm -hmm. και μετά τη μεταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ, τη μνημονιακή του μετάλλαξη, ε, πραγματικά πιστεύω ότι τα στρατόπεδα έχουν να ξεχωρίζουν. Και να φαίνεται ποιο πραγματικά είναι διατεθειμένο να, για να υπερασπιστεί τι ιδέε του και το όραμά του για μια άλλη κοινωνία, να έρθει σε ρήξη και σε σύγκρουση ε, ακόμη και με του μηχανισμού, του πολύ σκληρού νεοφιλελεύθερου μηχανισμού τη Ευρωζώνης αλλά και του άλλου μηχανισμού ε, τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε τελική ανάλυση, οι οποίοι αποτελούν ιδεολογικού, πολιτικού, ε, τα, βαθιά ταξικού μηχανισμού. Ε, οι οποίοι επιβάλλουν την υποτέλεια των φτωχότερων λαών αλλά όχι μόνο των φτωχότερων ακόμη και του γερμανικού λαού στο γερμανικό κεφάλαιο για παράδειγμα ε, προκειμένου οι άρχους δεν όχι μόνο να διαλόβετε από την κρίση έτσι, γιατί αυτοί οι μηχανισμοί προπήρχαν της κρίσης ε, αλλά να έχουν ένα μόνιμο καθεστώ ε, επιτροπή πάνω στους λαούς και απομύζησης της ε, υπεραξίας, της εκμετάλλευσης των λαών κτλ. Ε, πιστεύουμε ότι είναι ένα καλό πρωτοβήμα και ελπιδοφόρο αυτό τη λαϊκή ενότητα, το γεγονό ότι τη εισπυρώνει εκτό από υγιεί πολιτικέ δυνάμει μαχώμενε όλα αυτά τα χρόνια όπω είναι το κίνημά μα και άλλε, ε, αλλά και πρόσωπα τα οποία είναι σύμβολα ε, τη αντίσταση, για παράδειγμα, όπω ο Μανώλη Ωβλέδο, ή πρόσωπα τα οποία έχουν δώσει τεράστιε μάχε από το μετερίζον του καθένα, όπω είναι η προσωπα τα οποια εχουν δωσει τεραστιε μαχες απο το μετεριζον του καθενα οπω ειναι η κωνσταντοπουλου για παράδειγμα, ε, αλλά και άλλοι αγωνιστέ θύμη τη αριστερά και όχι μόνο. Ε, πιστεύουμε ότι τελικά θα οδηγήσει σε κάτι καλό και μόνο με τη δική μα συμμετοχή και τη συμμετοχή του κόσμου φυσικά ενεργά μέσα σε αυτή την κοινή προσπάθεια, που πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι με τοπική μέσα στην κοινωνία, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα πάει προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό, σαν ένα πρώτο σχόλιο, ο Δημήτρη. Ε, ε, πώς... να συμπληρώσω σε αυτά που λέει ο Ηλίας Ότι εμεί του ακροατέ μα και όλου που μα ακούνε, δεν του θέλουμε μόνο εκλογικά, αλλά του θέλουμε και μετεκλογικά στο δρόμο. Και αυτό είναι το βασικό. Βασικό στοιχείο της σύγκρουσης. Είμαστε δέκα μέρες πριν από τις εκλογέ, Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας το σε σύγχυση και είναι φοβισμένο. Θα πρέπει λοιπόν αυτή τη σύγχυση να την να κοιτάξει πίσω του, να κοιτάξει προσεκτικά ποιοι τον εξαπατήσανε, ποιοι θέλουν τη σκλαβοποίησή του, ποιοι θέλουν ε, να διαλύσουνε οποιοδήποτε κοινωνικό ε, Κοινο, ε, κοινωνικό και οικονομικό οικοδόμημα έχουν χτίσει μέχρι τώρα ε, και να πάρουν μια απόφαση βασικά χωρίς φόβο, χωρίς να φοβηθούν ότι αν βγούμε κάποια στιγμή από την ευρωζώνη ή από το ευρώ θα υπάρξει απόλυτη καταστροφή. Υπάρχει μια κινδυνολογία τεράστια, μια κινδυνολογία τεράστια, όλοι λένε ότι θα υπάρξει καταστροφή αν βγούμε από το ευρώ αλλά κανείς δεν... Ε, Λέει ακριβώ τι πρόκειται να γίνει. Ε, κρατάνε τον κόσμο συγχυσμένο, τον κρατάνε σε έναν θολό το οποίο θέλουν να εκμεταλλευτούν όλη αυτή τη σύγχυση τα μνημονιακά κόμματα, ώστε πάλι ε, να προσθέσουν νέα μέτρα στι πλάτε των φτωχών και των μεσαίων εισοδημάτων. Αλλά αυτή τη φορά τα νέα μέτρα θα είναι πάρα, πάρα πολύ σκληρά. Είναι πλήρη εξαντλήρωση. Η κοινωνία δεν πρέπει να το επιτρέψει. Πρέπει να αντιδράσει άμεσα η κοινωνία. Ε, όχι μόνο εκλογικά, το ξαναλέω, αλλά το κυριότερο μετεκλογικά, γιατί η μεγάλη μάχη θα δοθεί μετεκλογικά. Η μεγάλη μάχη θα δοθεί μετεκλογικά. Το κίνημα μας μετέχει στη ΛΑΕ χωρίς να χάνει ποτέ τη φυσιογνωμία του και την ταυτότητά του. Είναι πάντοτε στους δρόμους, συνεργάζεται με τη ΛΑΕ σε μια συνεπή αντιμνημονιακή πολιτική, ε, όταν τελειώσουν οι εκλογές, θα είμαστε πάλι στου δρόμου, πάλι θα βοηθάμε φτωχέ και άπορες οικογένειες ε, θέλουμε τώρα όχι μόνο τη βοήθειά σα, αλλά και τη δυναμική σας παρουσία αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα η φυσική σας παρουσία η δυναμική στο δρόμο μαζί μας Έτσι. αυτό ζητάμε από σας ε, διαλύστε τη σύγχυση που έχετε στο μυαλό σας που θα την έχουν δημιουργήσει τα μέσα μαζικής εξαπάτησες και εμένα διαλύστε το φόβο γιατί αν είστε συγχισμένοι και φοβάστε ε, δεν πρόκειται ποτέ να κάνετε να βγαίνει μπροστά, θα τα χάσετε όλα όσα έχετε και μην ξεχνάτε αυτό που έλεγε ο Βενιαμίνου Βραγκλίνος, όποιος ξεπούλησε την ελευθερία του για υποτιθέμενη ασφάλεια, τα χάσε και τα δύο. Σωστό. Αυτό είναι το δικό μου το σχόλιο. Λεωνίδα... Σωστά. Είναι Έχει... πολύ Έχει... αυτό. Ε. Γενικά, ε, να πούμε εν πάση περιπτώσει ότι ε, στις ε, εκλογές, θα βγει. Κυβέρνηση, η οποία θα έχει μια τεράστια κοινοβουλευτική, ας πούμε, ε, σύνεση, εντάξει. Δηλαδή θα υπάρχει, ας πούμε, μια τεράστια μνημονιακή πλειοψηφία. Ε, εδώ βλέπουμε κόμματα τα οποία έχουν, ε, ε, υποτίθεται, εκφράζουν το καινούργιο, όπως το ποτάμι που αυτό αποκαλείται το καινούργιο, εν πάση Και είναι μεταλλαγμένα πασόχου, Είναι δορυφόροι του Μπόμπολα και ουσιαστικά το βήμα του κάθε μεγαλοεργολάβου στην Βουλή και στην Κοινωνία, με κάποια στελέχη τα οποία ξέρουν πάρα πολύ καλά πιόν του καθενός. Και μ, βλέπουμε το ίδιο το Πασόκ, το οποίο λέει ότι έχει αναβαπτιστεί, ουσιαστικά φέρνοντα πάλι πίσω ε, άτομα όπως ο Λαλιώτης, ε, δηλαδή άνθρωποι των μεγαλοεργολάβων πάλι, Λέμε δηλαδή ότι το κρατικοδίαιτο καπιταλιστικό σύστημα της Ελλάδας προσπαθεί με καινούργιου τραβεστί, ας το πούμε έτσι, πολιτικούς οι οποίοι το παίζουν αλλιώς ενώ είναι αλλιώς. Αλλά φέρνει ακόμα και τους παλιούς, ξέρω τους τεχνογνωσία. Αυτό δεν ήταν, λέει ήταν να νιώσουν, λέει ήταν να Σωστά. Λοιπόν, φέρνουν λοιπόν όλο αυτό το συρφετό και προσπαθούν, ξέρω, να κυβερνήσουν πάλι Έχοντα ουσιαστικά καθηποτάξει ένα μεγάλο κομμάτι του λαού με το φόβο το ότι τώρα κάναμε το παν. Και αν τελικά δεν ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ το μνημόνιο, θα έρχονταν η καταστροφή και η κατάρρευση. Αυτό ουσιαστικά λένε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι, ο, ο, ο, ο, ο ΣΥΡΙΖΑ ναι, ναι, ναι. ναι, ναι Πρόφη αυτή την ιδεολογία ναι, ναι. και αυτή την κύρια πολιτική πρόταση. Αρκεί να ονολογιστούμε ε, το γεγονό ότι ε, για τον ΣΥΡΙΖΑ αυτέ οι εξάμεινε διαπραγματεύσει. Ήταν ό,τι καλύτερο είχε να αντιπαρατάξει ο ελληνικό λαό απέναντι στο. σε στο... αυτό το ζυγό, εν πάση περιπτώσει, χωρί υπερβολή, ε, τη απικιοκρατία τη Ευρωζώνη. Δηλαδή, ο ελληνικό λαό αυτό είχε να πει. Δεν είχε να πει τίποτα άλλο. Τέλο, τώρα, δεν τα καταφέραμε, τα κεφάλια μέσα. Αυτό είναι το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ. Εμεί δεν συμφωνούμε με αυτό, σε καμία περίπτωση. Εμεί θεωρούσαμε ότι πάντα. Ότι οι λαοί υποδουλώνονται ε, και όταν υποδουλώνονται τότε ουσιαστικά χάνουν την ελπίδα τους. Ο ελληνικός λαός δεν είναι ένας υποδουλωμένος λαός. Θα πρέπει να σηκώσει το κεφάλι και θα πρέπει ουσιαστικά πλέον χωρίς αυταπάτες ότι μπορεί μέσα στην Ευρωζώνη, μέσα σε αυτή την κανκτερική συμμορία ε, να μπορέσει να επιβάλλει ε, οποιαδήποτε πολιτική αντιπροσώπευσή του θα μπορέσει να επιβάλλει τα δικά τη δίκαια και του δικού τη κανόνες αυτό είναι ένα λάθο. Πέσαν και οι τελευταίε αυταπάτε, διαλύθηκαν και τώρα θα πρέπει να δούμε τον εχθρό στα μάτια, να προτάξουμε τα δικά μα όπλα και ουσιαστικά να παίξουμε και το δικό μα παιχνίδι. Και το δικό μα παιχνίδι δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που προτάσει η Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Είναι ένα καθαρό πλαίσιο, ένα καθαρό πρόγραμμα, το οποίο απλά θα πρέπει να γίνει κομμάτι του ελληνικού λαού. Κομμάτι του ελληνικού λαού. Δεν υπάρχουν πια αυταπάτε. Κοιτάξτε, είναι οι δύο προτάσει. μία λέει ότι ε, μένουμε στο θεσμικό πλαίσιο έχει, σε αυτό το σκληρό νεοφιλελεύθερο πλαίσιο, το οποίο είναι κομμένο και ραμμένο βέβαια, ε, για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ισχυρών. Αυτό είναι η ευρωζώνη ουσιαστικά. Δεν είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, είναι ένα θεσμικό πλαίσιο συγκεκριμένο, μια νομισματική ένωση, η αρχιτεκτονική τη οποία είναι φτιαγμένη και του ευρώ σαν νόμισμα, ε, προκειμένου να εξυπηρετεί τα συμφέροντα τη. Πιο ισχυρή μερίδα ε, τη άψουσα τάξη και όλες. Όχι όλοι, ούτε κανόνιε τη άψουσα τάξη. Πιο ισχυρή μερίδα τη. Ε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όπω αντιλαμβανόμαστε, το να πούμε ότι μπορούμε να κάνουμε μια φιλολαϊκή διαχείριση. Όσο και αν όντω καθημερινά πρέπει να δίνουμε αγώνε για να επιτυχάνουμε ακόμη και τι μικρότερε των εικόνων. Εμεί ε, θα ήμασταν οι τελευταίοι που θα λέγαμε ότι δεν πρέπει να αγωνιζόμαστε για το μικρό αλλά μόνο για τα μεγάλα. Πρέπει να αγωνιζόμαστε και για το μικρό και για τα μεγάλα. Και λιθαράκι, δυοθαράκι, μικρέ, μικρέ νίκες μπορούν να φέρουν και μια μεγάλη στο τέλο. Ε, Όπω δείχνουμε και καθημερινά με τη δράση μας, άλλωστε. Δηλαδή, η επανασύνδεση ενό ρεύματο. ή το ότι θα καθυστερήσαμε το Γενικό Ναυσοκομείο Πατσίων να κλείσει για κάποιου μήνε, για παράδειγμα. Ε, και ότι διατηρήθηκε, α πούμε, το φθαλμολογικό τμήμα ανοιχτό. Δηλαδή, αυτέ μπορούν να είναι μικρέ νίκε που επιτυγχάνει. Που όμω ε, και ριζοσπαστικοποιούν τον κόσμο που συμμετέχει σε του αγώνε. Και, και, δημιουργούν και, και, έτσι, και δημιουργούν προϋποθέσεις για αγώνε από καλύτερο σημείο, με την επόμενη μέρα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πλέον, όντως, ε, κατέπεσαν οι αυτά αυταπάτες υπήρχαν, ακόμη και στους, στις ίδιες πολιτικές οργανώσεις, Λεστά. όχι μόνο στο λαό, ε, όπου έλεγαν ότι η Ευρώπη μπορεί, ας πούμε, να αλλάξει, αυτό που πρέπει και ο ΣΥΡΙΖΑ, να. μπορεί να αλλάξει, να δει ότι... Ε, να δει ας πούμε, τα πράγματα μια, από μια πιο δημο, δημοκρατική σκοπιά, ότι δεν μπορεί ας πούμε, οι εκλογέ να μην επηρεάζουν τίποτα και η δημοκρατία σε κάθε χώρα. Ναι, ότι το δίκαιο είναι κάτι αυτονόητο. Ναι. Δηλαδή ε, είδαμε ότι δεν μπορούν να υπάρξουν επιχειρήματα που θα πείσουν αυτού του ανθρώπου, οι οποίοι είναι εγκάθετοι των συμφερόντων. Δηλαδή είναι εκπρόσωποι ε, τη. Στου καθημερινή γόη τη Siemens, τη Hocktik, των μεγάλων Τον εταιρεών, πούμε, των, των... Yeah. τραπεζών φυσικά. Και τα δηλαδή, αυτό πλέον δεν μπορεί να αλλάξει. Πρέπει να είσαι σε σύγκρουση με αυτό το καθεστώ και μέσα από αυτή τη σύγκρουση να επιτύχει μια άλλη ενότητα. Ε, μιλάμε για ενότητα, δεν μιλάμε για από μόνο τη χώρα. Μια ενότητα σε άλλε βάσει με του λαού τη Ευρώπη πάνω απ' όλα. Έτσι, και σε ένα καθεστώ ε, κοινωνική δικαιοσύνη και Δεν Μην ξεχνάμε ότι ο Τσίπρας εντάξει, από τη στιγμή που μέχρι τέλου είπε ρε παιδί μου ότι ε, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο γιατί η έξοδο από, από την Ευρωζώνη είναι καταστροφή. Πλέον δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, Δηλαδή δεν μπορεί να, να εφαρμόσει καμία άλλη πολιτική. Απεμπόλησε αυτό το δικαίωμα. Δεν είναι μόνο παρετηθείς υπουργό. Ναι. Είναι και παρετημένος υπουργό. Ναι, σωστό. Δηλαδή, πρωθυπουργός. Ε, πρωθυπουργός ε, είναι δηλαδή ένας άνθρωπος ο, πλη, ο οποίος πλέον απεμπόλησε κάθε ε, έννοια ε, διαπραγμάτευσης επί της εθνικής κυριαρχίας της χώρας. Γιατί όταν σου λέει ότι δεν μπορούσα να κάνω αλλιώ, σημαίνει ότι και στο μέλλον, αν παρουσιαστεί αντίστοιχο δίλημα, πάλι δεν θα μπορεί να κάνω αλλιώ. Καταρχώς να πούμε κάτι. Γιατί ακούω πολύ σκεφτείτε την δραχμή, υπάρχει μια κεφαλαιόδη διαφορά ανάμεσα στη δραχμή και στο ευρώ. Η δραχμή είναι ένα μέτρο αξία. Εμπεριέχει μια αξία. Ενώ το ευρώ είναι ένα μέτρο χρέου. Στην ουσία εμπεριέχει ένα χρέο. Δεν εμπεριέχει καμία απολύτω αξία. Είναι ένα, χρε... είναι ένα χρεόγραφο. Ενώ η δραχμή είναι αξιόγραφο πολύ κεφαλαίωδες διαφορά, έτσι να αντιπούμε αυτή τη διαφορά στον κόσμο. Ε, το ότι ο Τσίπρας ε, απεμπόλησε ε, ό,τι είχε υποσχεθεί στην αρχή και ό,τι πρόγραμμα είχε εξαγγείλει, εντάξει είναι ίδιο του αντρός, οι λίγη κάνουμε και λίγα. Mm -hmm. αυτό είναι ίδιο των λίγων. Ε, τώρα για το ποτάμι, όσο και για το Πασόκ, το οποίο αποβιομηχανοποίησε τη χώρα τη δεκαετία του 80 εντελώ την αποβιομηχανοποίησε. Με σχέδιο, όχι έτσι. Βάσει σχεδίου το οποίο εκπονήθηκε, το οποίο είχε ο Αντρέα Παντρέο πριν καν αναλάβει το Πασόκ. Βάσει σχεδίου, είχε υπογράψει μάλιστα το 1974 και ένα μνημόνιο 11 σημείων, Το οποίο αναφερόταν σε αυτό το σχέδιο αποβιομηχανοποίηση τη χώρα. Στη συνέχεια ήρθε η απογροτοποίηση με σημείτ και σήμερα το παραμύθι το γνωστό ότι αυτή η χώρα δεν παράγει τίποτα. Εκτό από τη ΛΑΕ, κανένα άλλο κόμμα δεν έχει να προτείνει ένα πρόγραμμα παραγωγική ανασυγκρότηση αυτή τη χώρα. Η ΛΑΕ έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ανασυγκρότησης. το οποίο εμπλουτίζεται, να πούμε συνεχώ. Συνεχώ, ναι. Κανεί δεν αναφέρεται στον εθνικό πλούτο αυτή τη χώρα. Τον έχουν ξεχάσει παντελώ. Λες και ε, τον έχουν παραδώσει. Το, μα τον παραδώσει, έτσι. Αυτό. Τον έχουν ξεχάσει παντελώ σε μια από τι πιο πλούσιε χώρε τη Ευρώπη. Που οι ανάγκε των ανθρώπων μπορούν να καλυφθούν, φυσικά όλοι οι λαοί έχουν τι ίδιε ανάγκε. Και ο λαός ο ελληνικό και ο γαλλικό και ο ιταλικό και ο γερμανικό έχουν τι ίδιε ανάγκε. Η διαφορά έρχεται στη διαχείριση που εφαρμόζεται στα μέσα παραγωγή και ποιο χειρίζεται και διανέμει τον πλούτο. Αυτή είναι η κεφαλαιόδη διαφορά. Δεν υπάρχει καμιά κοινωνική δικαιοσύνη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απολύτω καμία. Οι ευρωβουλευτέ, στο σύνολό του, σχεδόν, σχεδόν στο σύνολό του, εκτελούν εντολές πολιεθνικών και αυτό πρέπει να σταματήσει να υπάρχει. Γιατί είναι μια διέξοδη κατάσταση, σιγά σιγά οι Έλληνες θα χάνουν ένα κομμάτι της ζωής τους. Μια ζωή που έχουν χτίσει επιδραχμής και τη χάνουν τώρα επί ευρώ θα αρχίσουν να κάνουν σιγά σιγά ένα κομμάτι και κάποια στιγμή δεν έχουν τίποτα απολύτως. Αυτό λοιπόν πρέπει να πολεμηθεί. Δεν μπορεί ούτε αυτός ο χρόνος ούτε αυτός ο, ο κόπος να διαλυθούν σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Ζητάμε τη συσπήρωση του κόσμου μαζί μας, σαν ενιαίο κίνημα δεν πληρώνω και σ' άλλα, ε. Ε, Ζητάμε την κριτική τους φυσικά, τη συμμετοχή τους. Ζητάμε τους ακροατές, τα σχόλια τους, τη συμμετοχή τους επειδή η εκπομπή είναι κοινωνική και σοσιαλιστική. Ζητάμε τις απόψεις σα τα ερωτήματά σας, τα πάντα. Ζητάμε τη συμμετοχή σας, όπως τη ζητάμε και στους αγώνες που θα ακολουθήσουν μετά Σωστά. Πάμε και ένα τραγουδάκι τον Πάνο. για τον Πάνο να για τον τον Το πρώτο έχει λύπει Ένα έτσι αντιγυμενικό τραγούδι. Εγώ μια μου πολιτική σκοπιά. Έλα, Δημήτρη, μετά την Αταλή Καρντώνε. Καρντώνε, η οποία η εμφάνιση της είναι καλύτερη από τη φωνή <laughs> <laughs> Μην υποβαθείς το λέμε το τραγουδό. <laughs> <laughs> Όχι, αε, χρειάζεται και ένα χαμόγελο μέσα σε πολλές μέρες. <laughs> ε, οι μέρες που θα έρθουν θα είναι πάρα πολύ δύσκολες. Θα περάσουν 120 εφαρμοστικοί νόμοι. Ήδη έχουν περάσει... Θα τα 120 ενωμένα εργοστάσια. Έτσι, <laughs> έχουν καταργήσει. <laughs> Χρεοκόψαν, θα χρεοκοπήσει τη χώρα. Η χώρα, <laughs> η χώρα με τέτοιο πλούτο που έχει, μόνο τεχνική χρεοκοπία. Yeah, ναι, και... λογιστικά. Έτσι. έτσι, έτσι, έτσι. Πραγματική χρεοκοπία δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Και σε ένα λαό που έχει βαθιά συνείδηση τη δικαιοσύνη και τη αλληλεγγύη. Όχι μόνο τώρα, αλλά έρχεται από πολύ παλιά αυτή η παράδοση στην αλληλεγγύη και στην δικαιοσύνη, και ο οποίο αυτή τη στιγμή τον έχουν υψηλοναρκώσει. Θα πρέπει να βγει από αυτή την άκρη. Δηλαδή θέλω να πω ότι. Πόσο σημαντικό είναι για το όχι όμω, και με τι όρου, πόσο ψήφισαν. Το, πρό... το μεγάλο πρόβλημα τη ψήφου, θεωρώ ότι είναι ότι στι εξάρσεις του λαϊκού κινήματο η αριστερά, η, η αριστερά έτσι όπω την έχουμε γνωρίσει οργανωτικά, έτσι, δεν έχει μπορέσει να ηγηθεί. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Δεν θα βάλει ένα πολιτικό πλαίσιο, παιδί μου, πιο μπορώ, είναι το... Ναι. Ναι. το πρόβλημα είναι, δεν έχει... Ολό... Έχει αντιδράσει. Έχει αντιδράσει με την ψήφη, δρόμο. Με το, αντέδρασε με τους αγανακτισμένους ναι. οποί... έχει ξεσπάσματα δεν έχει μια συνεπία ας πούμε παρουσία φάγων η οποία θέτσαν τις αρχίες με κοινήματα δεν πληρώνω στην ουσία αυτό κάνει αγανακτισμένοι θέτσαν τις δικές μας στις αρχιές αλλά το πρόβλημα ήταν ότι διαλύπανε και πάρα πάρα πολύ έθνοι δεν είχαν όλοι αυτοί οι συναρχοί και όλοι αυτή. Ε, όλο αυτό το μείγμα το σκληρό, ώστε να μπορούν να αντισταθούν στην πρώτη πίεση. Δεν είχαν... πήγε εποπολι... πολι... πολιτική πρωτοπορία. Αυτό, α το πούμε έτσι. Πάντω, να, να πω σε αυτό το σημείο ότι η άψη παρακαταθήκη, όλοι αυτοί οι αγώνε έχουν άψη παρακαταθήκη, μέσα, μέσα στη συνείδηση, τη λαϊκή συνείδηση. Φυστά. Και στο υποσυνείδητο, το λαϊκό υποσυνείδητο, α πούμε, και το συλλογικό. Με ποια έννοια το λέω, ότι α πούμε, απονομιμοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό, για παράδειγμα, το χρέο. Υπάρχει μεγάλο μέρο του κόσμου και με την προσπάθεια του κινηματοδότη φυσικά. Ε, γιατί το χρέο συναποτελείται από πολλά μικρότερα χρέα, δεν είναι μόνο το δημόσιο χρέο, είναι τα ιδιωτικά είναι το χρέο μα προ μια τράπεζα, είναι το χρέο μα προ μια άλλη εταιρεία, α πούμε ασφαλιστική, προ του μεγάλου εργολάβου, θα χρωστάμε για τα δεδομένα. Είναι πολλά μικρά χρέη τα οποία συναποτελεί το, το χρέο στο σύνολό του. Ε, ο κόσμο σε μεγάλο βαθμό έχει αντιληφθεί ότι ό,τι χαράτσι ε, και ό,τι ε, σε, σε όποια σύμβαση χρέου. Ε, με βάζουν από κάτω ο ε, οφηλέτη, δεν είναι απαραίτα και δίκαιοι. Σχύ. Δηλαδή αυτό είναι ένα κεκτημένο, Σχύ. πιστεύω, τον τελευταίο ο, χρόνο. Mm -hmm. Πώς και να μην ξεχνάμε ότι οι ανακτησμένοι, οι οποίοι προφανώς ας πω, μετάξει, το ζήτημα δεν ήταν από στην στιγμή, δηλαδή να είναι... mm -hmm. κάνουν ντου, mm εφόρμηση, -hmm. ε, μην ξεχνάμε ότι οι ανακτησμένοι με τη μαζικότητα, το πείσμα τους, ε, το πόσο μεγάλα κοινωνικά αιρίσματα είχαν. Ε, Πέτυχαν δύο βασικά ζητήματα. Πρώτα, να βάλουν το θέμα του αντιμνημονίου. το αντιμνημόνιο σημαίνει και αντιλιτότητα. η αντιλιτότητα είναι ας πούμε, το μακρύ χέρι του καπιταλιστικού συστήματο, το προκειμένου να εξε... εξε... ξανααποδίσει, να υποδουλώσει ας πούμε, και να εκμεταλλευτεί πλήρω ένα λαό ας πούμε, και μια χώρα. Και δεύτερον, απονομιμοποίησαν την πολιτικά και κοινωνικά την κυβέρνηση του Γεωργάκη Παπανανδρέου, που είχε εκεί, με τεράστια ποσοστά, δεν το ξεχνάμε αυτό, έτσι. Yeah. Yeah. Η οποία έπεσε αμέσω μετά. Γιατί το καπιταλιστικό σύστημα ε, θέλει να ε, κυβερνά με ε, Κυβερνήσει που έχουν έστω την ελάχιστη κοινωνική νομιμοποίηση, λοιπόν, η, η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου έπαψε να έχει κοινωνική νομιμοποίηση την μετά από όλο αυτό που έγινε. Έπεσε και μην ξεχνάμε ότι ακόμα και τώρα την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ουσιαστικά έκανε μια τεράστια μεταστροφή, αυτό που την έριξε εντάξει, ήταν το όχι του δημοψηφίσματο και το κίνημα το οποίο αναπτύχθηκε πάνω στην ε, συγκρότηση και την. Ε, και την ε, τον τρόπο που ανδρώθηκε τέλο πάντων αυτό το όχι πολιτικά. Γιατί το να πλώ, να στήρω, όχι απλό, ένα στήρο όχι. Λοιπόν, από τη στιγμή δηλαδή που δημιουργήθηκε ένα τέτοιο κοινωνικό κίνημα, yeah. είδαμε τη μεγαλύτερη πιθανότητα συγκέντρωση ξέρω εγώ ε, μεταπολιτευτικά τενευτό, έτσι, ε, στι, στο κέντρο τη Αθήνα. Μια τεράστια συγκέντρωση πα, α, πάρα πολύ κόσμου. Ε, λοιπόν, και την επόμενη μέρα, α πούμε, του όχι, ε, είδαμε μια κυβέρνηση η οποία το έκανε ναι, επειδή έτσι ήθελε. Αυτό λοιπόν το όχι την απονομιμοποίησε. Και μετά, για ποιο λόγο θα πέσει και με ποια φορμή αυτό είναι ένα τεχνικό ζήτημα περισσότερο. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση μετέτρεψε το όχι του λαού σε ναι, Ήτανε πιστεύω νομοτελειακό. Σύμφωνα με την ε, πολιτική λογική, ότι θα έπεφτε. Και έπεσε. Και έπεσε, γιατί φύγαν κάποιοι βουλευτέ και τα λοιπά. Έπεσε τελικά. Mm. Και επειδή πήρε ένα κόσμο ο οποίο δεν είναι γνωστό, ε, Αυτέ οι δύο κυβερνήσει που περιγράφουν με διαφορετικά βέβαια χαρακτηριστικά Όντω τι έριξε ο κόσμο. έτσι έριξε ο ελληνικός λαρός, Αν, ανέτρεψε δύο κυβερνήσεις ουσιαστικά, έτσι. Μασικά, είχαν ένα κοινό σημείο, το όχι και οι αγανακτισμένοι, mm. δημιουργήσανε φόβο. Γι' αυτό οι αγανακτισμένοι αντιμετωπιστικά με τέτοια σκληρότητα, με τέτοια, με, με τέτοια μεγάλη σκληρότητα ε, και γι' αυτό πανικόβλητος ο Τσίπρας, ε, το όχι το έκανε ναι, γιατί δημιουργήσανε φόβο, mm. ενώ ταυτόχρονα απομυθοποιήθηκαν πάρα πάρα πολλοί θεσμοί. Ο θεσμός ας πούμε της ο θεσμός ε, του πολιτικό. ο θεσμός του τραπεζικού συστήματος. Βέβαια. Εντάξει. Έχουν απομυθοποιηθεί πάρα πάρα πολλοί θεσμοί σε αυτή τη διαδικασία και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ καλό και είναι μία βάση ώστε ο κόσμος ε, να διεκδικήσει και, πολυ... και δικαιοσύνη δυναμική. και να δικαιοσύνη αυτό που δικαιούται γιατί ο ελληνικό λαό ε, μπορεί και δικαιούται να καλύψει με τον πλούτο που έχει η χώρα του όλε τι ανάγκε χωρί κανένα απολύτω πρόβλημα. Εκτό από τα παραμύθια που πουλάνε, ότι είμαστε μια φτωχή χώρα, κανεί δεν έχει αναφερθεί στον ειδικό πλούτο. Τον έχουν διαγράψει εντελώ και δεν υπάρχει. Καταρχά τον έχουν υποθηκεύσει. Οπότε. Ναι, αλλά. Υπάρχει... Θε, θέλω να μα κάνουν να το ξεχάσουμε ούτω ή Ναι, σωστό. Λεωρίδα, αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που λε. Επειδή ακριβώ θέλουν να το Πρέπει να τον αποκόψουμε και από τον ελληνικό λαό, τον οποίο ανήκει όλος αυτός ο Έτσι, πάντως έχουν απομφιλωθεί πάρα, πάρα, πάρα πολλοί θεσμοί, όπω των, των καναλιών, τη δημοσιογραφία, μέχρι και ο δικαστικό θεσμό με τι αποφάσει που βγάζει τώρα. Το αστέριο φορέ. Που... Ναι, ανώτατοι, η ανώτατη δικαστική ηγεσία, γιατί από εκεί μέσα και κάτω υπάρχουν και δικαστέ που λειτουργούν δίκαια και κατά συνείδηση. Δεν λειτουργούν βάσει εντολών όπως το χρήμα τη δικαιοσύνη, η οποία διορίζεται στην ουσία, δεν εκλέγεται <συσίλω> διορίζεται από τον εκάστοτε υπουργό και ελέγχεται από τον εκάστοτε υπουργό άρα μια διορισμένη <συσίλω> εξουσία δεν μπορεί όχι να αποδίδει δίκαιο παρά μόνο να εκτέλει εντολέ. Εγώ δεν θυμάμαι και είναι πολύ μεγάλο ε, μείων αυτό για τη δημοκρατία στην ουσία καταλεί τη δημοκρατία και καταλεί τη δικαιοσύνη <συσίλω> <συσίλω> Ναι, ναι. ναι. Ε, εντάξει, σε αυτό που λέει ο Δημήτρη συμφωνώ απόλυτα. Ε, και γενικά αυτή η κουβέντα που κάνουμε δείχνει ότι δεν πρέπει να ισοπεδώνουμε τι νίκε που πετυχαίνει ο ελληνικό λαό. Υπάρχει δηλαδή κύμα αντίσταση και αμφισβήτηση βασικών δομικών χαρακτηριστικών και τη Ευρωζώνης και τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Νοφιλελευθερισμού, που είναι το κυρίαρχο ε, περίβλημα ιδεολογικό του καθαλιστικού συστήματος αυτή τη στιγμή. Ειδικά ο Μονέτρη. Το μονεταριστικό σκέλο, το α πούμε το πιο ακραίο νεοφιλελεύθερο σκέλο, το οποίο έχει τη λιτότητα ω πυρήνα. Και φυσικά πέραν τούτου έχει την πλήρη αποσύνθεση οποιασδήποτε έννοια κοινωνικού κράτους την ιδιωτικοποίηση ακόμη και τομέων τη οικονομία που θεωρούνται να τον καπιταλισμό τον ίδιο ως ότι δεν μπορούσαν να αγγίχθουν από το ιδιωτικό κεφάλαιο, όπως είναι η υγεία, όπως είναι η παιδεία, όπως είναι ακόμη-ακόμη ακόμη και η άσκηση μιας στοιχειοδός ε, ανεξάρτητης ε, νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, που με, την, ε, με το καθεστώς που ισχύει στις κεντρικές τράπεζες, όπως είναι η τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και με το καθεστώς που μπαίνει πλέον ε, στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, για παράδειγμα. Πλέον και η δημοσιονομική αλλά και η νομισματική πολιτική. Και με το ΤΑΙΠΕΔ. Και με το ΤΑΙΠΕΔ, φυσικά. Και γενικά έχουν φτιάξει ένα πλέγμα μηχανικό. Ε, ναι. Το οποίο δημιουργεί αυτό το καθεστώ. Με το ευρωπλαίσιο, α ναι. πούμε. Δεν υπάρχει ε, εθνικά και κατ' επέκταση λαϊκά κυρίαρχη ε, πολιτική που ασκείται. Είτε σε δημοσιονομικό επίπεδο, είτε σε νομισματικό. που είναι και οι δύο πυλώνε τη άσκηση τη οικονομική πολιτική. Ε, και κατ' επέκταση, μαζί με την επιτροπία μπαίνει και παθιά το χέρι, ας πούμε, σε αξίες δημοκρατικές που μέχρι στιγμής, τουλάχιστον ε, φαινομενικά, ήταν ε, απαραβίαστες. Δηλαδή, το γεγονός ότι υπάρχει μόνιμη επιτροπή, πάντα δεν υπήρχε, να μου πείτε, πάντα, αλλά τόσο απροκάλυπτα είναι πρωτοφανέ. πρωτοφανές είναι, είναι οι ναι. Θα υπάρχει ένας αντιπρόσωπος, no πούμε, like. σε κάθε υπουργείο, ο οποίο θα έχει και αρμοδιότητε εκτελεστικέ, δηλαδή δεν θα είναι μόνο ένα επιτηρητή, ας πούμε, του τι συμβαίνει εκεί πέρα. Το ότι θα υπάρχουν αυτόματε παρεμβάσει ε, στην άσκηση πολιτική, άμα δεν επιτυγχάνουν του οικονομικού στόχου τη ε, δημοσιονομική προσαρμογή. Δηλαδή θα μπορούν να κόβουν ό,τι θέλουν, να ξεπουλάνε ό,τι θέλουν, ανάλογα με το αν εμεί εκπληρώνουμε ή δεν εκπληρώνουμε του όρου τη δανειακή μα, το μνημόνι δηλαδή. Αυτά τα πράγματα δηλαδή, ε, είναι καθαρά πικιοκρατικά, δεν έχουν γίνει ούτε στην απεικιοκρατική περίοδο, ας πούμε, σε δύο βαθμό. Οι κομικοί σταδόρες. Ε, ε, ε. Δηλαδή είναι μία βία, είναι μία βία της εξουσίας, στην πιο σκληρή τη μορφή ε, και πιστεύω ότι το σχέδιο είναι σαφές πλέον και ο κόσμος έχει αρχίσει να το καταλαβαίνει ότι είναι να, η, η, η χώρα μας να έστω και το τελευταίο ψήγμα ε, εθνική ανεξαρτησία, η οποία είναι η βάση τη λαϊκή κυριαρχία. Δεν πιστεύω ότι υπήρξε ποτέ η λαϊκή κυριαρχία όπω θα τη θέλαμε. Αλλά η εθνική κυριαρχία είναι μια βάση για να οικοδομηθεί αυτό. Ε, και πιστεύω από εδώ και πέρα ότι ο κόσμο έχει αντιληφθεί ότι αυτό αυτή, ο νέο υπεριαλισμό που γίνεται κυρίω με οικονομικά μέσα και με πολεμικά βέβαια. Γιατί βλέπουμε στη γειτονιά μα παντού πολέμου να Δηλαδή δεν δεν γίνονται πόλεμοι. Ε, αλλά σε ενώσει όπω είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, που έχει ένα προκάλυμμα δημοκρατικό, έχουν επιλέξει αυτόν τον τρόπο. <συστά> <συστά> και πλέον ε, χρησιμοποιούν ασύμετρε απειλέ, δηλαδή δεν γίνεται την κυρίση ένα κράτο τον πόλεμο σε ένα άλλο. Χρησιμοποιούν ασύμετρε απειλέ, τύπου τζιχαντιστέ και ούτω καθεξή. <συστά> ε, ο Λεωνίδα και ο Ελία περιέγραψαν αυτή τη στιγμή ακριβώ πώ χτίζεται μια φυλακή. Γιατί η στέρηση και η φτώχεια στην ουσία είναι μια φυλακή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν χτίζεται μια φυλακή για τον ελληνικό λαό. Πόσο πάει, ε, αυτή η φυλακή γίνεται και πιο έντονη και βαθαίνει. Οι φυλακισμένοι 10 εκατομμύρια Έλληνε σε λίγο δεν θα έχουν ούτε τα στοιχειώδη δικαιώματα, ούτε καν τα δικαιώματα ενό φυλακισμένου. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσει η κοινωνία και να αντιδράσει. Εάν δεν συνειδητοποιήσουν ότι αυτή τη στιγμή χτίζεται μια φυλακή, ο Λεωδίνο την περιέγραψε τέλεια. Το χτίσιμο είναι μια φυλακή ακριβώ. Δεν έχει σημασία το όνομά αν είναι ευρωπαϊκή ή πως λέγεται, αλλά είναι μια φυλάκη. Ο κόσμος λοιπόν πρέπει να αντιδράσει και να φύγει από αυτή τη φυλάκη, να σπάσει αυτά τα σίδερα και να διεκδικήσει την κοινωνική του δικαιοσύνη και αυτό που πρέπει να πάρει. Τη ζωή του δηλαδή στην ουσία. Του κλέβουν τη ζωή. Πιστεύω σιγά σιγά ο κόσμος ε, μπαίνει στη διαδικασία να σκέφτεται έστω και να βάζει ας πούμε στο, ε, στο φάσμα ε, Τη ε, ε, της ιδεολογία του αλλά και τη συνείδησής του, το ενδεχόμενο τη ρήξη. Βλέπει ότι είναι θρησκευτικό αυτό το μόρφωμα τη Ευρωζώνη. Ε, φαίνεται. Είναι πασπάνες Δηλαδή, όταν οδηγείται η μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών λαών στην πτωχοποίηση, όσο μάλλον τον πιο δημοκρατή, σε βίαιη πτωχοποίηση και σε πτωχοποίηση επίπεδου γενοκτονία ουσιαστικά. Δηλαδή, αυτό που γίνεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μια γενοκτονία, δεν είναι κάτι άλλο. Ε, μιλάμε για 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους ε, κάτω από το ΡΟΥΤΟΚΕΙΣ, μιλάμε για 1,5 εκατομμύρια ανέρημους ε, Μιλάμε για περίπου 30% θα φτάσει η απομείωση του εθνικού εισοδήματος Δηλαδή μιλάμε για ε, μεγέθη τα οποία μόνο σε περίοδο πολέμου έχουν ξανασυγηθεί Και αν, ε, Πιστεύω ότι ο κόσμος θα αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι όντω δεν υπάρχει μέλλον Για την Ευρώπη στο συνολό τη με αυτή την αρχιτεκτονική και κατ' επέκταση, και φυσικά επειδή αυτό μα ενδιαφέρει ακόμη περισσότερο, και την ίδια τη χώρα. Δεν υπάρχει ε, δρόμο επιβίωση για τον κόσμο μέσα σε αυτόν τον δρόμο που διανύουμε αυτή τη στιγμή. Πρέπει αυτό ο δρόμο να ανατραπεί. Πρέπει να χαράξουμε έναν άλλο δρόμο. Ποτέ δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Ποτέ στην ιστορία δεν υπήρχαν αδιέξοδα. Και είναι πλήρω αντιιστορικέ και καθόλου αριστερέ φυσικά οι αντιλήψει που εκφράζει δυστυχώ και ο Σύριτα πλέον μέσω τη ηγεσία του ότι η συμφωνία αυτή ήταν μονόδρομος υποβαθμίσει τόσο πολύ τον λαϊκό παράγοντα είναι μια, μια τόσο, ναι. τόσο ανιστόρητη ανάλυση της πραγματικότητας μόνο και μόνο επειδή δεν είχε τα κότσια για να το πω έτσι ή την πολιτική βούληση να πει τα πράγματα με το όνομά και να προ... χωρίσει πραγματικές ρήξει και συγκρούσει. γι' αυτό προσπαθεί να θεωρητικοποιήσει αυτή την αδυναμία ή την έλευση πολιτική βούληση. ο κόσμος στιγμή είναι πολύ πιο μπροστά από την και μην να ότι αυτή τη στιγμή είναι αυτό που, αυτό που ο Ηλίας λέει, είναι αυτό που λέγει ο Πλάτωνας, οι αμαντικά ψέματα. Ότι άρχος τάξη πρέπει να χρησιμοποιεί ψέματα για να κρατάει την κοινωνία υποταγμένη και να τη, διε, και να τη χειρίζεται και να την καθοδηγεί. Αυτό ακριβώς εφαρμόζουν τώρα τα αμαντικά ψέματα του Πλάτωνα, ε, ό,τι ακούτε στο ραδιόφωνο. Είναι ψέμα 100%. Ακόμη και τα στοιχεία και Εκτός τα... Εκτός ασμή... από αυτό το ραδιόφωνο. Εκτός από αυτό το ραδιόφωνο, σωστό. Ό, ό,τι τα... ακούτε είναι αλήθεια. Ναι. <laughs> <laughs> και... <laughs> και τα σημεία στίξη ακόμη είναι ψέματα. Δηλαδή, <laughs> τελείως μου βάζουν. Τελείως, βίνει κατοκλέτσο <laughs> το. Θα το για αυτό ψέμα. Και Αυτός είναι illusion. Και κάτι περίεργα μορφώματα. Σαν το κοντάμι. Δεν έχουν ούτε, αρχού, ούτε αρχή ούτε τέλο που αποτελούνται από τίποτα. Δεν είναι τίποτα όλη Εντάξει, το ποτάμι λέει ότι είναι στο χώρο τη ισοδημοκρατία. Και οι ε, ε, ε, που εκφράζει είναι οι πιο νεοφιλελευθερος που υπάρχουν. Χωρί ξέρει δεν έχει ένα Τα παιδιά, η βάση που τα φυλάδια για το και ιδεολογία που, που, που περιγράφει εδώ μέσα μου λέει <γλή> λοιπόν, δεν υπάρχει ήταν ένα, ένα, ένα φυλάδιο το οποίο δεν έλεγε τίποτα ή διάβαζε ένα άρλεκ ή διάβαζε του ποταμιού το πρόγραμμα ήταν ένα και το αυτό χωρίς τίποτα, ούτε πρόγραμμα ούτε μια λύση, ούτε μια διέξοδος τίποτα μα λέει ότι θα ανταλλάξουμε όλα χωρίς να γίνουμε <πουλήστε> <πουλήστε> πόσο πιο δημιουργική ασάφεια <μιλήστε> <χει> <χει> <στο> Η ασάφεια την έχει εκβαλυνθεί στι διαπραγματεύσει του κέντρου για το κυκλιακό. Η δημιουργική ασάφεια αμβλύνει τι γωνίε μεταξύ των μέρων ώστε να επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία έχει τεράστιε ασάφειε, αλλά είναι πάντα προ όφελο του πλανήτη. Εντάξει, είναι η δημιουργική ασάφεια ε, πάντα το ε, μεγάλο WiFi. Ε, ε, ε. Γιατί αυτό μπορεί να επιβάλλει όρου πάνω σε ένα, σαφ, ένα σαφέ κείμενο για παράδειγμα στην Πολωνία. Δηλαδή δίνει καθαρά στον ισχυρό το συγκριτικό πλεονεκάσμα Ο Παρφάλτιτα είναι πολύ ισχύδρο Έχει ανέβει ένα συγκεκριμένο καναπέρο παιδί μου και δεν έχουν καθορίσει το παχάζι Ο καθάνας αυτό το μεγαλύτερο κόλλο θα πάρει το μεγαλύτερο κόλλο Έχει είναι αυτά Εντάξει ήταν σωστή Ήταν μεγαλμένο από τη ζωή Ναι, σωστή Σωστά, σωστή, σωστή παρακτήρηση τηλεοδείπα Λοιπόν, έχει μείνει λίγο παραπάνω από μια για τι εκλογέ. Ε, έχουμε δει, και σήμερα θα βγουν και άλλες δημοσκοπίσεις από τι άκουσα, εντάξει, οι οποίες ε, φυσικά αποτελούν τον πάγιο, το πάγιο το... μηχανισμό και το... το... το... το... του λαού. Ο... Ναι. Ε, εντάξει, είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει στις δημοσκοπίσεις. Ε, έβγαλαν το δημο, στο δημοψήφισμα ότι θα πει κάτω ναι, ε, βγήκε το όχι πανηγυρικά και δεν ζήτησαν ε, μια συγνώμη. Ή να πούνε παιδί, εντάξει, πε αμέσω για αυτού του λόγου. Τίποτα. Σαν να μην γίνανε πούμε, την επόμενη μέρα. Ε, είναι απίστευτο αυτό. Δεν ξέρω πώ μπορούν να κινηθούν και ποινικέ διαδικασίε, αλλά και ο Λάος λίγο να, να αρχίσει να του παίρνει με τι πέτρε, Εισαγωγικά Να αρχίσει να χλεβάζει, γιατί δεν του τα άλλα. Το, αυτό που μπορεί να γίνει σε πρώτη φάση, πιστεύω, είναι να μην δίνει καθόλου βάση πρώτα απ' όλα στο τι λένε. Και δεύτερον, να αναλύει το τι λένε. Να, να Αντιλαμβάνεται ακριβώς το πού προσταθούν να τα πράγματα και ο ίδιος να δρά προς την αντίθετη κατεύθυνση. <laughs> <laughs> Πιστεύω είναι σίγουρος <σύμφωρος laughs> δρόμος επιτυχία. <σε> Αν τις <laughs> εταιρείες δημοσκοπείσαν κάποιο μικρό κόμμα, λέμε τώρα, ο ανταρσία. τους κάσει ένα εκατομμύριο ευρώ θα τον βάλουν πρώτο του ανταρσία <laughs> με, είναι, με είναι 92% <laughs> <laughs> Ευκολότερα να το βγάλουν με 92% πανηγυρίτη. Αν σαν να, μου κουσεγγίζει το κάτω. Έτσι ακριβώ βγαίνει η δημοσκόπηση. Ποιο τα δίνει για να βγει μπροστά. Και αυτό που έχει τη μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια φυσικά. Θα βγει και τώρα για μια δημοσκόπηση. Ψαγμένη. Να δω τα ποσοστά να σου πω. Λοιπόν, είναι από μια ομάδα φοιτητών η οποία είχε προβλέψει ακριβώ. Το αποτέλεσμα του δημοψηφρίσματος Λοιπόν, ε, δίνει πρώτη Νέα Δημοκρατία με 24,6 Δεύτερο το ΣΥΡΙΖΑ με 23,6 Τρίτη τη Χρυσία βγήμε με 8,4 Δεύτερη τη λάεμ με 7,5 Μετά το ΚΚΕ 4,8 Μετά το Ποτάμι με 4,6 Μετά το Λεβέντι με 4,6 Αν πάει ο Λεβέντι με 4,2 του αλαφού. Ε, μετά το Πασόγ με 3,7 <σχει> αυτό πιστεύω, δω, να μην ισχύει μετά του ανέλ με ένα καμόκο, που εδώ το πιστεύω πάρα πολύ δηλαδή εντάξει, όσο ο Καμέλος <σχει> αναφράζει τα κάνει πόσο το... ποσοστά <σχει> δεν το είναι, εκτός, είναι... <σχει> και εγώ πιστεύω ότι όσο βρήνονται σε άλλο όσο και ο Σεαγωνιστής ο Καμέλος παντήσει να κάνει ξέρω τον κωμικό ηθοποιό, ας πει, στα σκοτάκια. εντάξει, ψήφιστο όταν ήταν αντιμνημονιακή δεξιά, μπορούσε να έχει Μνημονιακή δεξιά επάρκει και είναι δημοκρατία, ας πούμε. Στο ποιο λόγο, δηλαδή. Φαντάζεσαι, ένα, ένα σποτάκι κακάλιστα. Τι γέλιο θα έβαλα. Δεν ξέρω ποιος θα ήταν καλύτερος από τους δύο. <laughs> <laughs> <laughs> καλύτερος <laughs> το ποιος. <laughs> oh. Ο Χαϊκάλης νομίζω χρειάζεται στον καμένο μέρος. Ίσως το δεκομένου μας φροντίβημα να είναι, όντως, ξέρω, να... Μια κέντρα, ξέρω, είναι βουλή η Ανέλη, υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, Γιατί η βουλή του Συμπηρών ήταν θέμα, μπορεί να συμμετέχει στην επόμενη πολυκατικία. Πώς δεν λυπάρχει την φύρουκη. Ναι, ναι, μπορείς να λυπάρχει την φύρουκη. Λοιπόν, δίνουν στην ανταρσία και στην ανταρσία 1,2. Έχει, έχει βάσει. Τώρα μπορεί και πέρα βέβαια ξέρει. Να ναι, αυτό και το λέω. Και αυτό ήθελα να Θα παίξει ρόλο την τελευταία στιγμή. Ή, ναι, ναι, ναι. Όπω ναι. επίση και τι δουλειά τι θα γίνει με τα κόμματα την τελευταία εβδομάδα. Δεν έτσι. Επίση υπάρχει ένα άλλο μεγάλο ε, μέρο του κόσμου το οποίο είναι οριακά ε, μεταξύ δύο πολιτικών τη αποχή και του να ψηφίσει κάποιο κόμμα το οποίο θα του φανεί την τελευταία στιγμή, α Ότι κάτι έχει να του πει. Ότι προτείνει ε, κάτι πολύ σου απογοητεύει και, Δημιουργήσει. Δημιουργήσει. <συμπλώσεις> και, και να... από το έτσι αλλιώ. Δηλαδή, από εκεί πιστεύω μπορεί να είναι πολύ μεγάλο. Ναι, μπορεί. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Και από αυτήν Αν ίσω που μιλάμε, η αναποφαστη να είναι το πρώτο χώρο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η αναποφάστοι, γιατί τον έχουν εσκεμμένα για να να να γιατί σε ε, Ακυρώνεται το, το κομμάτι <laughs> του <των χειρουργία> εγκεφάλου που απευθύνεται στη λογική και mm. το κομμάτι του εγκεφάλου που λειτουργεί στο, στο συνέστημα. Έτσι, γι' αυτό ακριβώ εσκεμμένα το συχίζουμε Γιατί η απόφαση είναι μια απόλυτα σημαντική επιλογή. Για, για, για να προέλθει η απόφαση θέλει συγκεκριμένε διαργασίε που προτάσσουν τη λογική πάνω απ' όλα. Ενώ όντω, αν κάποιοι να αποφάσει, το, το συνέστημα έχει, ε, επιδράσει πιο αποτελεσματικά πάνω. σωστά. <χειρουργία> Έχουμε ε, λοιπόν, ε... λίγο και του υποψηφίου μας αν ναι ναι ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, λοιπόν καταρχά θα ξεκινήσω με τυχαία σειρά από μένα, όπου κατεβαίνω στην περιφέρεια Αττικής στο υπόλοιπο όπω έχουμε συνειδητοποιήσει να το λέμε. Στο κίνημά μα, η περιφέρεια αυτή έχει δώσει μεγάλους αγώνες, στους μεγάλου αγώνε ενάντια μεγάλο μεγαλοεργολάβου, στα διόδια δηλαδή, αλλά και σε όλα τα μέτωπα ε, απέναντι στα συμφέροντα αυτά που νέμονται το δημόσιο πλούτο όλα αυτά τα χρόνια ενάντια στα χιτά κερατέας, στο γραμματικό, στη φυλή το ίδιο πρόσωπο είναι πισό πολύ πυρίες, τυχαία λοιπόν τα πόδια, ναι, ξεχειίνω ναι, ναι. ναι. ε, λοιπόν, αλλά φυσικά και στο μέτωπο των πληστηριάσμων όπως και σε όλες τις άλλες στις ε, στο μέτωπο το, της πρόσεψης των κοινωνικών αγαθών της υγείας, της παιδείας, ρεύμα, νερό, μέσα μεταφοράς είναι αυτές οι δράσεις που ξεχωρίζουν το κίνημά μας όλα αυτά τα χρόνια, δράσεις πρωτοπόρες, που δεν υπάρχει κάποιος άλλος που να τις έχει κάνει στην πράξη με τόσο μεγάλη συνέπεια ε, και αποτελεσματικότητα. Πιστεύω έχουμε παίξει ένα μεγάλο ρόλο στην αναχέτηση τη κρίση στην πράξη και όχι σε διαγγέλνω από λέμε. Θα δώσουμε τη μάχη στην επόμενη περίοδο και προκλογικά και μεθηκολογικά, ώστε... Στο υπόλοιπο Αττική, που αποτελεί μια περιφέρεια που έχουμε δώσει μεγάλου αγώνε, να καταφέρουμε να φέρουμε ακόμα μεγαλύτερα αίρισματα στην κοινωνία, ε, ο Λεωνίδος, ο Παπαδόπουλο, ο οποίο ε, κατεβαίνει ω υποψήφιο στη Β' Αθήνα, μια επίσης περιφέρεια ε, η οποία έχει βέβαια μεγάλη. Ε, θα, μι θα, μι θα μιλήσει και ο Λεωνίδα για αυτή την περιφέρεια, oh. ε, είναι μια πολύ σημαντική, είναι μεγαλύτερη περιφέρεια τη χώρα καταρχά, ε, έχει μεγάλη διαφοροποίηση και διαστρωμάτωση όσον Α, και αφορά και... τα εισοδήματα που. που... Έχουν <συλίτες> οι πολίτε, α <ας> πούμε, <συλίτες> είναι σαφή και τα αποτελέσματα και ενδεικτικά του δημοψηφίσματο αναπεριοχέ. Α πούμε ότι η Κυψιάη και η Εκάλη μπορεί να είχαν πάρα πολύ ψηλά ποσοστά ναι, και τα δυτικά προάστια, για παράδειγμα τη Αθήνα, ή η Ελευ... ή... ναι, Νότια και η Δυτικά προάστια, μπορεί να είχαν τεράστια προσπάθεια, πάνω 80 από 70% έχουν του όχι, δείχνουν καθαρά πώ διαχωρίστηκαν τα στρατόπεδα στο δημοψήφισμα, με βάση ταξικά χαρακτηριστικά του. Η, εγώ λέω να πάμε για αυσιοκόλληση στην Εκάλλονταση και σπάσουμε, <laughs> θα μπορούσαμε. Ε, και ε, είναι η Μαρία η Λεκάκου η οποία είναι υποψήφια στην Αλφ Αθήνας, μια περιφέρεια επίσης ε, πολύ σημαντική, το κέντρο ουσιαστικά και γύρο περιοχές ε, και με μεγάλη φτώχεια και με μεγάλα προβλήματα και με μεγάλους αγώνες φυσικά. Σε πάρα πολλά μέτωπα, στο μέτωπο των νοσοκομείων, στο μέτωπο του αντιφασιστικού αγώνα, στο μέτωπο το... της αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης, που μεγάλα κομμάτια φυσικά του κέντρου αντιμετώπισαν σφοδρότατα αυτή την κρίση. Ε, κομμένα ρεύματα, νερά, στο μέτωπο των μέσων μαζικής μεταφοράς. Επίσης είναι και η συναγωνίστρια Χριστίνα Ιχανιώτη, στην Α. Πυραιός. Εντάξει, και, και εκεί πέρα τα, τα ποσοστά που είχαμε πάρει και στις εκλογές του 2012 δείχνουν αερίσματα τα οποία έχουν στις, στις περιοχές αυτές. Πο, πολλές χιλιάσεις, πάνω από 1% έχουμε πάρει στις περιφέρειες αυτές. Yeah. Ε, Φυσικά και ο Πειραιά αποτελείται κατά πλειοψηφία συντριπτική από λαϊκά στρώματα. Έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό. Έχει επιβληθεί πολύ ο Πειραιά. Τι μπορεί, ναι, και το λιμάνι που έχει ξεπουληθεί. Και δηλαδή. το λιμάνι που έχει ξεπουληθεί και είναι ακόμη και τα ποσοστά που δεν είναι ιδιωτικά, θα ιδιωτικοποιηθούν. Yeah, yeah. Προβλέπετε τουλάχιστον. Yeah. Ε, αλλά και πάρα πολλά άλλα μέτωμα στον Πειραιάς και στου πληστηριάσμού. Σε αγώνε τη Δόη που με δώσει ενάντια στα χαράτσια. Ε, και ένα σωρό άλλα μέτωπα. Το, εντάξει, το κίνημά μα γενικά σε όλη την Απτική, την είναι την υπόλοιπο, είτε είναι η Β Αθήνα, στην είναι η Α Α Αθήνα, έχει δώσει τεράστιου αγώνε στο προηγούμενο διάστημα. Πιστεύω ε, πρωτοφαν, σε έντασης και συνέπεια και διάρκεια στις πολλά άλλα μέρη τη Ελλάδα. Και, και να πούμε φυσικά το συλλογικό εγχείρημα, και αυτή την προσπάθεια, το μέτωπο που δημιουργείται τώρα τη Λαϊκή Ενότητα, ε, στηρίζουν όλοι οι συναγωνιστέ του κινήματο σε όλη την Ελλάδα. Ε, οι οποίοι πιστεύω σε αυτό το χώρο, το μετοπικό χώρο μπορούν να βρουν ε, χώρο έκφρασης, συλλογικής δράσης, αγώνα και να συμπαρασύρουν και άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν το υπόβαθρο ε, και έχουν την διάθεση να συνεισφέρουν και κινηματικά και πολιτικά και κοινωνικά και ανθρωπιστικά να τους συμπαρασύρουν και να δημιουργήσουμε αυτό το κύμα που θέλουμε μέσα στην κοινωνία ένα κύριο ανατροπής γιατί είπαμε χωρίς την κοινωνία πρωταγωνιστή των εξελίξεων την επόμενη ημέρα δεν θα είναι αποτελεσματική ούτε η ρήξη από την Ευρωζώνη ούτε η σύγκρουση με οποιαδήποτε συμφέροντα, αν ο λαό δεν είναι μπροστά. Είναι το μόνο φόβητρο ο λαό που μπαίνει σε αυτά τα συμφέροντα. Το φάνηκε. Και από του αγανακτισμένου, και από το όχι, φάνηκε. Πόσο του φόβησε και οι αγανακτισμένοι, και το όχι. Okay. Okay. Λοιπόν, ε, καλούμε τον κόσμο να ψηφίσει και να στηρίξει τη Λαϊκενότητα στι ερχόμενε ε, εκλογέ, σε όλη την Ελλάδα. Και φυσικά να ενεργοποιηθεί αυτόν το βασικό. Αυτό το βασικό αυτοί. για την επόμενη μέρα. Να ταινίζουμε την επόμενη μέρα με όσο το δυνατόν μεγαλύτερα ποσοστά, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κοινωνιστική εκπροσώπηση. Και εμεί, όσο από αυτές οι μαθαίες του κίνημα δεν πληρώνουν μείω μέτωπο, να κάνουμε το πάνω ώστε όντως η λαϊκή ενότητα να αποτελέσει εκείνο το φορέα που θα εκφράσει αυθεντικά και πραγματικά μέχρι τέλου στα συμφόρια του λιγουλάου. Λοιπόν, κλείνουμε αυτό το σημείο, ναι, δεν ναι, ξέρω τι είναι Ωραία. Λοιπόν, καλό σα απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την uh, φιλότηση τη Ιππλανδία Ρέγιο, τον uh, πάμε εδώ πέραν τον συναγωνιστή, ο οποίο ήταν uh, στην Κολυψία. Καλό σα απόγευμα. Χαιρετίζουμε τα σοφά και τα νησιά όπω είναι η Νάξο, όπω είναι οι Κιλιάδε, όπω. Έχουμε ένα πολύ ευρύ μέρο, όπω η Χαβάη, η, <laughs> <laughs> <laughs> η πατρίδα <laughs> του σύντροφου Ομπάμα. <laughs> <laughs> η Χαβάη ήταν εκτό και το φυσικό. Ναι, ας δεν ξέρω. Η Χαβάη ήταν κόκκινη προςήγα. Και, και επειδή δεν τηςστάσανε μέχρι εκεί, Αυτό ήταν το Μάιο. Είναι Χαβάη. Στο επόμενο εξάμεινο. Καλό, καλό Σαββατοκύριακος όλους. Και καλή δύναμη Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια.